Κεφάλαιον Δέλτα, σελίδα 148, στήχη 1 25, η παραβολή του σπορέως και γενικές σκέψεις επί της παραβολής. 1. Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και μαζεύτη γύρω του λαός πολίς ώστε να αναγκαστεί να έμβει στο πλοίο και να καθίσει επ' αυτού μέσα στην θάλασσα. Και όλος ο λαός είτοι στην ξηράν κοντά στη θάλασσα. 2. Και δίδασκε ναυτού πολλά με παραβολά και τους έλεγεν του έλεγενε στη διδαχήν του. 3. Ακούσατε την διήγηση που θα σα είπα. Ιδού ευγήκε νη στο χωράφι δι' ένα σπήρι αυτό που σπέρνει. Ήλθενε στον κόσμο ο μέγας πορεύ τη για δι' έναντι σπείρει στα ψυχά των ανθρώπων. 4. Και συνέβη όταν έσπερνε, άλλο μεν μέρο του σπόρου έπεσε πλησίον του δρόμου που επερνούσαν από το χωράφι και επειδή παρέμεινε εκτεθειμένον στην την επιφάνεια του εδάφους ήλθαν τα πετεινά και το κατέφαγαν. 5. Άλλο δε μέρος του σπόρου έπεσεν εις τόπων που είχε εν υποκάτω στρώμα πέτρινων και δεν είχε χώμα πολύ. Και αμέσως ευλάστησε χωρίς να ρίξει βαθιά ρίζα, διότι δεν είχε βάθος γης που τρέφει ρίζας στερεάς. 6. Όταν δεν ανέτειλεν ο ήλιος εκάει από την ζέστην και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξειράνθη. 7. Κι άλλο μέρος του σπόρου έπεσε στα αγκάθια και βλάστησαν τα αγκάθια και το εκύκλωσαν από όλα τα μέρη και το έπνιξαν και δεν έβγαλε καρπών. 8. Κι άλλο μέρος του σπόρου έπεσε στην την τη μαλακίν και έφορον και απέδιδε καρπών που ευλάστανε προς τα επάνω και εμέστονε. Και έβγαλεν αλλού τριακονταπλάσιων και αλλού εξιδοχονταπλάσιων και αλλού εκατονταπλάσιων. Εννέα. Και τους έλεγε. Αυτός που έχει αυτιά πνευματικά για να ακούει και καλή διάθεση για να δέχεται και εγκολπώνεται αυτά που λέγω, α ακούει. Δέκα. Και όταν έμεινε μοναχός του, τον ερώτησεν ο ευρύτερος κύκλος των μαθητών του, μαζί με του δώδεκα, την σημασία τη παραβολή. Ένδεκα. Και του έλεγε. Ισάς μόνου, επειδή έχετε καλή διάθεση, εδόθη από τον Θεόν ω χάρη να μάθετε τα σμυστηριώδη αληθία τη βασιλείας των ουρανών. Ισ εκείνου δε που είναι έξω από την βασιλεία αυτήν και δεν έχουν διάθεση να πιστέψουν, όλη η διδασκαλία των μυστικών αυτών γίνεται με παραβολά. 12 Ο νου των ανθρώπων αυτών είναι χονδρός και ανίκανο για πνευματική διδασκαλία. Δι' αυτό διδάσκει αυτού με τον τρόπον αυτών. Δια να βλέπουν μεν με τα σωματικά των μάτια, αλλά να μην μπορούν να είδουν βαθύτερα με του πνευματικού οφθαλμού τα μυστικά τη ουρανίου βασιλεία που σκεπάζονται κάτω από το κάλυμα των παραβολών. Και όταν ακούουν τη διδασκαλία μου, να ακούν μεν με τα σωματικά των αυτιά, αλλά να μην μπορούν να καταλάβουν την πολύτιμο αξία τη, δια να μην συμβεί και επιστρέψουν δια τη μετανίαση των Θεών και συγχωρηθούν τα αμαρτήματά των. 13. Και λέγει αυτού. Δεν εκαταλάβατε την σημασία της παραβολής αυτής που δεν είναι η δυσκολοτέρα από τα άλλα. Και πώς θα μπορέσετε να εννοήσετε όλα σας παραβολά. 14. Αυτός που σύμφωνα με την παραβολή σπέρνει είναι εκείνος που σπέρνει σαν ψυχά στον ανθρώπων των λόγων του Θεού. 15. Εκείνοι δε που σημαίνονται από τον σπόρον ο οποίο έπεσε πλησίον του δρόμου είναι αυτοί στους οποίους σπήρεται ο λόγος του Θεού. Και όταν τον ακούσουν, έρχεται αμέσω ο Σατανά και αφαιρεί τον λόγων που έχει σπαρίδια του κηρύγματο μέσα στις καρδιές των. 16. Και εκείνοι που ομοίω σημαίνονται και εικονίζονται από τον σπόρον ο οποίο έπεσε στα πετρώδη μέρη, είναι αυτοί οι οποίοι, όταν ακούσουν τον λόγο, αμέσω με χαρά και ενθουσιασμό τον δέχονται. 17. Και δεν έχουν ρίζαν μέσα του, αλλά είναι ασταθείς και η προθυμία των διαρκείω λίγων χρόνων. Έπειτα δε, όταν γίνει θλίψης ή διωγμός για τον Λόγο του Ευαγγελίου, αμέσως οι άνθρωποι αυτοί σκοντάπτουν και χάνουν τον ενθουσιασμό και την πίστη των. 18. Και εκείνοι οι οποίοι σημαίνονται από τον σπόρο που εσπάρει στα αγκάθια, είναι αυτοί που ακούουν τον Λόγο του Θεού. 19. Και οι αγωνιώδεις φροντίδες για την παρούσια ζωή και η απάτη που φέρει ο πλούτος με την προσκόληση στο χρήμα και με τη ματαιότητα των επιδείξεων, και επιθυμίε που γεννούν τα άλγα θέλγητρα και οι δονέ του κόσμου εμβαίνουν μέσα στην ψυχή εις οποίαν εσπάρει ο λόγος και τον πνίγουν και γίνεται άκαρπος. 20. Και εκείνοι που σημαίνονται από τον σπόρον που εσπάρει στην υγεία την καλήν είναι αυτοί που ακούν τον λόγον και τον παραδέχονται και καρποφορούν τριακονταπλάσιον και εξιντακονταπλάσιον και εκατονταπλάσιον. 21. Και έλεγενε αυτού. Με την διδασκαλία μου είναι ψέσας ψυχά σα φως και γίνεται πνευματική λύχνη. Μήπως φέρετε ο αναμένο λίχνος για να τεθεί κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σύτον ή κάτω από το κρεβάτι. Όχι βέβαια. Δεν φέρουν το λίχνο για να τοποθετηθεί επάνω στο λίχνοστάτη. Βεβαίως. Έτσι κι εσείς πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά που ακούετε τώρα να μην τα κρύπτετε αλλά να τα διαδίδετε και στους άλλους. 22 διότι δεν υπάρχει τίποτε κρυφόν και μυστικόν παρά δια να φανερωθεί. Και κανέναν δεν έγινε απόκρυφον παρά δια να έλθει στο φανερόν. Και η διδασκαλία μου λοιπόν δεν θα μείνει μυστική και σκεπασμένη, αλλά θα φανερωθεί και θα φωτίσει τον κόσμο. 23. Εάν έχει κανείς αυτιά πνευματικά, δια να ακούει και κατανοεί την αξία της διδασκαλίας μου, Α ακούει και ωφελείται εξ αυτής. 24. Και έλεγενε αυτούς, Προσέχετε εις ό,τι ακούετε Προσέχετε να κατανοείτε και να εγκολπώνεστε τη διδασκαλία που ακούετε Ώστε να γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι της αληθείας Με όποιον μέτρο προσοχής και καλής διαθέσεως ακούετε Με το αυτό μέτρο θα σας δοθεί από τον Θεόν και οι γνώσις. Και όχι μόνον με το ίδιο μέτρο θα σας δοθεί Αλλά και παραπάνω θα προσθεθεί εσά, Που με πρόθυμον ενδιαφέρον και να ακούετε 25. Διότι σε εκείνον που έχει προσοχήν και ακούει με ενδιαφέρον την αλήθεια, θα δοθεί υπό χάριτος γνώση και κατανόησις των ακουομένων. Και από εκείνον που δεν έχει προσοχήν και ενδιαφέρον, και η ολίγη εκείνη γνώσις που έχει θα του αφαιρεθεί.